Αναγκαστική απαλλοτλίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν να τη στιγμή να ισοπετώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένα για τον επιθανικό. ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα-ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι από το ράδιο Αρτά τους 101,5. Καλημέρα λοιπόν του 101,5. Καμιά ώριτσα θα είμαστε παρέα. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Θα ψάξουμε, θα βρούμε ειδήσει και στον τοίχο θα τα πούμε όπω κάθε μέρα. Εσείς αν θέλετε, 2681-4060 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μα κάνετε τι παρατηρήσει σα. Αλλά και αν θέλετε να μα στείλετε το μήνυμά σα, ανοίξτε το site εκεί, το μπλοκάκι τη εκπομπή, βαράτε στο Google στον τοίχο θα βγει το μπλογκάκι και κάτω αριστερά Ας ρίξετε μια ματιά είναι το μέλι Κάντε ένα paste Και βαράτε μας ένα μήνυμα να το δούμε mail. <μήλια> μήλι, μήλι. <μήλια> καλημέρα στους φίλους ε, Όλων των ραδιοφόρων που είναι συντονισμένοι <μήλια> Ράδιο αετός στην Κουζάνη Καλημέρα Κώστα, καλημέρα κοζάνη. Καλημέρα στην Κύπρο στον RTFM Και σε όλους τους ακροατές Καλημέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τελος πάντων κυρίες μου και κύριοι Και σε αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένοι Τι κάνουμε τώρα Λοιπόν που λες Τι σου Δεν μπορείς να μην γελάς Ξεπατώθηκα στο γέλιο Έβλεπα μια είδηση να πούμε έτσι βαρβάτη Την έχουν τα... Τα παπαγαλόνια του συστήματος πρώτη-πρώτη. Λοιπόν, ε, ο, Άριος, το, ο Άριος Πάγος, λέει, ε, πριν καιρός το έκτο τμήμα, είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις, κατα, πώς λένε, τις κατασχέσεις των ε, πολιτών, των χρημάτων, θα των καταθέσεων. Αλλά τώρα ήρθε ένα άλλο τμήμα του Άριου Πάγου και κατήργησε... Ε, εκείνο, εκείνη την απόφαση του έκτου τμήματος του Αρίου Πάγου και θεωρεί συνταγματικές τις κατασχέσεις των καταθέσεων Μεγάλε εδώ μας έχουν κατασχέσει λέω, και καταχέσει μας έχουν κατασχέσει και καταχέσει τη ζωή και δεν κουνιέται φίλο και θα κουνηθεί τώρα για μια ακόμη απόφαση του Αρίου Πάγκου Βλάκα με κάμνης πρωί πρωί Καλά μιλάμε τώρα... Να, γι' αυτό ακριβώς επειδή με κάνεις βλάκα... Πανίβλακα δηλαδή μεγάλε, δεν το συζητάω... Όπως γνωρίζεις... Θα το γνωρίζεις φαντάζομαι... Έχουμε το τριφασικό ρεύμα... Ναι, τώρα έχουμε διφασικό ΣΥΡΙΖΑ... Είναι διφασικός ο ΣΥΡΙΖΑς... Για να αποτρέψει, προσέξτε την ψήφιση του Προέδρου της Δημοκρατίας... Θα συνασπιστεί με τους ΑΝΕΛ, με τη ΡΙΜΑ, με βουλευτές με τον καφετζή της Βουλής, με τα κρουασάν, λοιπόν με όλους θα συνεργαστεί προκειμένου να αποτρέψει την ε, ε, εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Βέβαια, από αυτούς τους τύπους, ελληνί μου, δεν μπορεί να περιμένεις τίποτε. <ΣΣ2> Όπως σου έλεγα χθε, έκανε μια σύναξη η, η, η αριστερή ενότητα που είναι ε, στην αριστερή μεριά της αριστερής πλατφόρμας και μέσα στην αριστερή ενότητα υπάρχουν αριστερότη, αριστερότητα ε, αριστερότερα κομμάτια τα οποία ε, ισορροπούν την αριστερή πλατφόρμα και πάει λέγοντας λοιπόν Χθε λοιπόν αυτή οι τύπη σου είπα αυτές τις εποχές μόνο πολύ χορτασμένοι τα κάνουν αυτά Λοιπόν είπανε κάντο όπως το 70 τόσο ο, το ΠΑΣΟΚ και όχι ο, όπως το 60 τόσο η ΕΔΑ Βέβαια αυτοί οι τύποι όλοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις πλατφόρμες ξεχνάνε κάτι βασικό Δεν σου είπαν κάτι βασικό Να σου πω ποιο είναι το βασικό Ότι η ΕΔΑ είχε απέναντί τους όλο το παρακράτος το οποίο είχε δημιουργηθεί από τους Έλληνοι και τους εγκλέζου φιλαράκους και τους Αμερικάνους ενώ το Πασόκ του 74 και Βάλε ήταν το ίδιο παρακράτος και πήγαινε εκεί που πήγαινε <Τι αφή> όταν μιλάτε λοιπόν ξέρετε ότι απευθύνεσαι σε μαλάκες γι' αυτό τα λέτε οπότε λοιπόν εσύ μεγάλε αριστερέ μου ή διαλέγει να το κάνεις όπως η ΕΔΑ κατάλαβες παίρνοντας τους εικοσιτώσους βουλευτές ή μια χαρά συνήθιζες 30-40 χρόνια πασοκικό παρακράτος και το συνεχίζεις έτσι. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά την οποία δεν σου είπαν οι αριστερές πλατφόρμες που γέρνουν δεξιά έως ναζιστικά και έχουν αριστερά ρεύματα που μπάζουν από παντού στο αριστερό κόμμα που προείσταται ο αριστερός εφευρέτης Τσίπρας και μαζί με τα άλλα παιδιά. Κατάλαβες μεγάλε Αυτή είναι η διαφορά Αν έχεις καμιά αντίρρηση Ιστορικά δηλαδή Μπορούμε να την κουβεντιάξουμε mm -hmm. Αλλά τι αντίρρηση να έχεις Όσο νουπο σε κυβέρνηση mm -hmm. Λέμε τώρα ρε παιδί μου Λέμε mm -hmm. Οπότε για να το εμπεδώσουμε Είναι άλλο να έχει απέναντί σου Ολόκληρο το παρακράτος Ολόκληρο το παρακράτος Το φρέσκο νεοδημιουργημένο που πηδούσε δερνε για να μην το πω διαφορετικά Και άλλο να είσαι το ίδιο παρακράτος ε, Και να βγαίνεις στην εξουσία Αντίο λοιπόν αριστερή, Πως την είπαμε Αρεν, παπέν, δεμέ, βαλε Ναι, κατάλαβες τώρα Τέλος πάντων Αυτά λοιπόν με το διφασικό ΣΥΡΙΖΑ Οι απόγονοι των Κύρκων ξέρουν καλά να τη δουλεύουν την κατάσταση Μη σκάς Όπως και ο μου Λοιπόν ε, Αλλά πρόσεξε Μεγάλε στην στεναχωριέσαι Έχουμε έτοιμη τη ρημάδ Να συζητήσει με την κυβέρνηση και να διαπραγματευτεί Αυτά Αυτός είναι αριστερός Για μία ακόμη φορά Για μία ακόμη φορά Τρέχει αριστερήλα από τα παντζάκια μιλάμε και Διότι παίζει το όνομα του Φώτη Του μπαρμπαφότου του Κουρέλα για Προέδρου Ρε Μπαρμπαφώτου να πούμε Σου είπα σε καίνε τώρα, να πούμε. Μπορεί ένα να σου κάνει γλίτσι γλίτσι, Αλλά σένα σε καίνε τώρα Κατάλαβες παίζοντάς Λοιπόν αλλά θέλουν να τσιμπήσουνε Κατάλαβες θα γίνει μεγάλο πανηγύρι τώρα Τώρα γιατί το κάνουν το πανηγύρι Και γιατί θα πάνε και θα έρθουν οι σακούλες Μόνο αυτοί ξέρουν Αφού μπορούν να αντιμετωπίσουν Τον ιονδήποτε Και την οποιαδήποτε κατάσταση Όπως αντιμετωπίζουν τις καθαρίστρες, τους χαλιμπουργούς Και άλλους <Τι> <Τι> She used to I'm here, collapse, oh yeah, there's that, there's a time. And you rush your hand all out of control. And you think you're so strong, but there ain't no stopping and you can't stop rocking, and there's nothing you can nothing you can nothing you can do about it. Να είστε καλά φίλε μου, να είστε καλά Να είστε καλά ρε φίλε, όπως τα λες είναι, όπως τα λες είναι. Απλά θα τσαμπονάμε εδώ να πούμε μέχρι να το, να το κόψουν και αυτό Γιατί ο Σονούπο θα το κόψουν, μην νομίζεις Και έχεις απόλυτο δίκιο ότι ποιος θα την πληρώσει οι ολίγοι θα την πληρώσουν Ενώ οι άλλοι θα γλύφουν τα κουκαλάκια Τα οποία θα ε, αφοδεύει κάθε Μέρκελ Με τους χορτασμένους κατακτητές Έχεις απόλυτο δίκιο Ότι ο την πληρώνουν Α, απλά θα τσαμπουνάμε εδώ πέρα Όσο για το, το πως πληρώνουν ακόμα και σήμερα Συνταξιοδοτώντας αδρά τους φαγείς, του ε, Τους μακελάρες, του κάθε κομμένου Αυτό είναι γνωστό τη σπάση Μην ξεχνάς, θα σου θυμίσω βέβαια και την υπόθεση Του Γερμανού, του Μέντελ, πως διάλογο το λέγανε Που για σφάχτη τον βάλαν φυλακή για αθώα περιστερά τον έβγαλε ο Καραμανλέας θα τα θυμάσαι αυτά σίγουρα θα τα θυμάσαι οπότε λοιπόν κάτσε τώρα γιατί πρέπει να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση η είναι αριστεροί οι άνθρωποι διότι μεγάλε η αριστερά και γενικά αυτό που αποκαλούνε θέλουνε ρε παιδί μου έχει αριστερή ενότητα η αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ η αριστερή πλατφόρμα έχει αριστερή ενότητα που είπαμε είναι και άλλα αριστερά κόλπα μέσα. Τώρα έχουμε μεταρρυθμιστική αριστερά και στην ελιά. κατάλαβες μεγάλα δηλαδή το απομπέρδεμα της μαλακίας τελειωμό δεν έχει. Και σε ξαναρωτάω, υπάρχει περίπτωση να μείνει σε χορτάτο, τίγκα δηλαδή, μέχρι σκασμού να σου έχει χτυπήσει η λίγδα εγκέφαλο μέσα. Λοιπόν και να ασχολήσει με τέτοια πράγματα. Έχει μεταρρυθμιστική αριστερά η ελλά μεγάλη. Πό πότι πάθαμε; Πάει αριστερά, ορίστε. καλώς το παλικάρι. Για πες. Όλε, όλε, όλε. ναι δεν κα ναι που ναι ε, όχι ακριβώς ε, ναι ναι, ε, <coughs> <coughs> ναι. <coughs> πώς λέμε ο Λίγο να Καλά κάνει. Ναι. ναι. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά παλικάρι και κράτα γερά όπως είπαμε. Γιατί ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς Και μας θυμίζετε την ανθρώπινη υπόστασή μας Διότι την ανθρώπινη υπόστασή μας Την έχουμε χάσει εν, Μα εντελώς τώρα έτσι Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες γενιές Που μας τη θυμίζουν Όσο για την αποκατάσταση με τις ολομέλειες Του κουκουέ και τέτοια ας, Αυτά είναι Το ξέρεις το κηθιά μα είναι ο λίγον έγκυος Ο λίγον έγκυος Δεν τον έφαγε πολύ δηλαδή ε, αυτά είναι. Τώρα όμω με τη ρυθμι Αριστερά Η οποία είναι μέσα στην ελιά Μην, μην, μην σκάσει καθόλου μεγάλε, Μην, μην, μην είναι τα πράγματα Είσαι σωσμένος από χέρι Άρε σκόπ Μιλάμε για σκόπτορα, τώρα Μεγάλε You understand me Σκόπ Μεγάλο σκόπ και βρημένο. Εκεί φτάσαμε Μεγάλε Με τους πουστράκους όπως είπε της κοινωνίας Διότι οι Έλληνοι Οι Έλληνοι στο κεφάλι του είχαν βάλει μόνο τα παιδομαζώματα. Ξέρει, και οι κακοί κάναν παιδομάζωμα και τέτοια. Θα σου πω κάτι. Τα παιδομαζώματα τη Φρεντερίκη δεν τα θυμάται κανένα. Τα παιδομαζώματα σε κάτι αμερικάνικε και γερμανικέ σχολέ τύπου Ανατόλια, που πήγε ο, ο κάθε λογής που στράκος για να γίνει ο Ταλιμπάν που έγινε, δεν τα λέει κανένα. Δημιουργώντα όλα αυτά τα αθύρματα, τα οποία θα ερχόταν μετά από 20-30 χρόνια για να εκτελέσουν κυριολεκτικά το έργο το οποίο τους είχε ανατεθεί. Και έρχονται τώρα λοιπόν οι, οι κεντροαριστερέ ε, προοδευτικές φυλάδες να κάνουν αγιαστούρες σε κανονικούς προδότες ορίστε. Ο μπίστης, ο μπίστης, ο μπίστης, ο μπίστης. Ναι, ένας αγαναχτισμένος εδώ τρελαμμένος τηλεακροατής ρε πάμε καλά μου λέει ήρθε ο πίστης να μεταρρυθμίσει την αριστερά ναι ρε παλουγάρι εδώ ο πίστης εκυβέρνησε εδώ ο πίστης έκανε αγώνα για την ηλιά και πήγαν και τον ψήφισαν ρε πλάκα μου κάνεις σου είπα μεγάλε, σου είπα χθες που ξεστόμησαν αυτή την κουβέντα στην αριστερή αρι, αριστεράς σου αριστερά λέγε με αριστερό όπω με βλέπεις και δεν ξέρω τι που είπανε κάντο όπως το Πασόχ και ό, όπως η ΕΔΑ έπρεπε να σηκωθεί κάποιος τέλος πάντων διότι μη μου πεις ότι και μέσα δεν έχει εξιντάριδες, εβδομητάριδες και να του πει έλα εδώ ρε έλα εδώ να σου χαράξω δύο διοφωνίαντα και να του τραβήσει μια μπάτσα αυτού που το έπε διότι, διότι καλά μιλάμε τώρα να πούμε οι σούλιδες της κατάστασης και οι μπεμπέκοι μαγουλίτσες τύπου τσίπρα μπορεί να μην, μην ξέρουν. Να μην θέλουν να, να, μη να μάθουν τι αντιμετώπιζε η ΕΔΑ του 50 και του 60 Και πως ήρθε το Πασόκ στην εξουσία Και είναι, είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι τύποι να δηλώνουν αριστεροί Θα μου πεις στην Ελλάδα όπως είπε και ο Αΐμνηστος Τσαρούχη Ότι δηλώσεις είσαι Το θέμα είναι ότι υπάρχει αρκετό χάπατο που το καταπίνει και εσύ τρως με χρυσά κουτάλια ενώ αυτού του, αυτού του κόβουν για μία ακόμη φορά τη σύνταξη. Παρακαλώ. Λοιπόν, μεγάλα έχουμε τώρα την αριστερά με τα ρυθμιστική τη ελιά και σου λέγα λοιπόν, σούπα και για τα πεδομαζόματα. Ξέχασα τη σούπα, αλλά αλλά ο μίλησε ο κύριο Βενιζέλο πατριώτη Βενιζέλο και είπε στου πασολικού βουλευτέ κατά τη χθεσινή συνάντηση. Είμαστε άλλο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να το δείχνουμε συνεχώς. Βεβαίως πρέπει να το δείχνετε. Να φορέσετε κι ένα από αυτά τα καινούργια τα Μαγιό που κυκλοφόρησαν στη Μύκονο. Να δώσετε και ένα στο Βενιζέλο. Μόνο έτσι θα δείχνετε ότι είστε διαφορετικό κόμμα. Μα, τι να κάνουμε τώρα. Αφού υπάρχει να πούμε το εκλογικό σώμα, το οποίο πιστεύει αυτά τα πράγματα, τι άλλο να κάνουμε μεγάλες. <Κι> τι άλλο να κάνουμε. Χαμός θα γίνει στο Λάδριο, μεγάλε. 490 σύνεδροι κλέχτηκαν στο ποτάμι. Χαμός θα γίνει. Πρώσξε στο ποτάμι τώρα, μεγάλε, αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργήσαν οι ψυχαρο και τέτοια, ή, ήδη έχει 490, πήρε και 7, 8% πόσο πήρε, στις εκλογέ τις ουβρουπαϊκές και θα κάνει, λέει, με 490 συνέδρους Συνέδριο στο Συνέδριο Στο Λαύριο Για να πούν το Μανιφέστο Έχουν και Μανιφέστο στο κόμμα Έχουν και Μανιφέστο Ο Θεοδωράκης μεγάλε τώρα Ως μυαλό και προσωπικότητα Κάνει Μανιφέστητα yeah. Μανιχές Μανιχέστα σου λέω ορίστε. Yeah. Αυτό κάνανε αυτά και πολλές Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό, αυτό κάνανε όλοι. Σχολές. Έλα, έλα. Πού να ξυπνήσαι ρε τώρα, να, από μία... και τα γούια, από την τα γούια, έλα, για γιουρι φίλοι. Και αυτά τα πεδομαζώματα ήτανε για, εντόπιο, για, εντόπιο, για εντόπια κατανάλωση. Λοιπόν, δημιουργούσαν τα λιμπάν εντόπιας κατανάλωσης. Και Ταλιμπάν έξωθεν. Δηλαδή, αυτά τύπου Γερμανική Αμερικάνικη Ανατόλια του παίρνανε δίθεν από εδώ, από εκεί, υποτροφίε και τέτοια και στους γυρνάγανε πίσω ω γενίτσαρο τέτοιου στυλ. <σκυκλει> Θέλει, και υπήρχαν και σχολέ τύπου Σύρου όπου μαζεύανε φτωχόπαιδα που ήταν στον ήλιο μοίρα τώρα. Παιδιά ανθρώπων οι οποίοι είχαν γυρίσει από την εξορία και δεν είχαν αφάνε και τα κάνανε Ταλιμπάν τη δεξιά. <σκυκλει> Θέλει να σου πω παράδειγμα, ένα παράδειγμα. Δε στον Μπανίκα. Δες από πού προέρχεται το πανίκας και την ιστορία του. Παρακαλώ. Πεάζουν το πουλί του. Μην με ρωτάς εμένα τι παίζουν τα παιδιά του στο Λάβριο γιατί την απάντηση την έχω έτοιμη. Το πουλί τους παίζουν. Το ανύπαρκτο πουλί τους. Να στο συμπληρώσω. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Παρακαλώ. Μανιχέστα σου λέω yeah, Μανιχέστα <laughs> Καλημέρα Γεια σου σύντροφε Έχω, Θα κάνουν μανιχέστο σου λέω Θα κάνει ο Θοδωράκη μανιχέστο Οπότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί και θα ανακράξουμε Μανιχέστι την κατάσταση Ρε είναι τελειωμένη η κατάσταση δεν το, νιώ, δεν το βλέπεις ότι είναι τελειωμένη η κατάσταση Η κατάσταση είναι τελειωμένη Είναι, είναι πολύ το πράγμα είναι δηλειωμένη η κατάσταση Πώς δηλαδή Και είναι ακριβώς Με τους κατακτητές Πεθαίνουν, σκοτώνουν κόσμο, φάζουν κόσμο Δημιουργούν σκλάβους Έχουν σκλαβοπάζαρα όπως ήταν παλιά Απλά έχουν άλλη μορφή Τι είναι υπερβολικό Και θα έρθει η αριστερή πλατφόρμα Της αριστερής ενότητας Η οποία παίζει έξω αριστερά Να ρε πούνε, έναν καλό έξω αριστερά Ο Μποτίνος ήταν έξω δεξιάνα. Λοιπόν, τι μου λε τώρα μεγάλε Ρόδα τσάντα και κοπάνα. Καλά, υποφίλος ξέχασα να πω. Ήρθαμε μετά το 80 με ρόδα τσάντα και κοπάνα, όπως είπε ο φίλος, πριν πριν αρκετή ώρα που πήρε τηλέφωνο και καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε μεγάλε. Και δεν κατα... δηλαδή, και αντέχει, αντέχει, δηλαδή, αντέχει, ρε παιδί μου, το, το, το, το, το, το, το σαρκείο μας. Αντέχει, πολύ πράγμα δηλαδή. 490 σύνεδροι Στο Μανιχέστο του Ποταμιού Πα πα πα Θα σήμερα Μανιχέστο Πάει στην Πορτογαλία Ο Αντώνης σήμερα Υπάρχει εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Το κόμμα αυτό είναι και ευρωπαϊκό Και λαϊκό Και θα μιλήσει ο Αντώνης μας γιατί Για την απασχόληση και τις νέες θέσεις εργασίας Για τη νέα γενιά Τώρα μεγάλε σε ρωτάω Η νέα γενιά αυτούς δεν πρέπει να τους πάρει Αντί να στριμώχνετε δηλαδή στα, στα προγράμματα των πεντάμινα των Δήμων ε, και αυτά δεν πρέπει να τις πάρει παραμάζοντας. Σε παρακαλώ πολίτες. Να ακούς τον Αντώνη τώρα να σου μιλάει στην Πορτογαλία, παρακαλώ. Φάτε πιείτε όλα αδέρφια. Λοιπόν για την απασχόληση και τις νέες θέσεις εργασίας ειδικά για τη νέα γενιά. Απαπαπαπαπα. Ωραία νέα γενιά της Σου με λέει. πάρε το σοβαρό μεγάλε μετά από όλη αυτή την αρλουμποίδηση στην οποία γλιστράμε αναγκαστικά λοιπόν ένεκα ο Ταραμάς της Δημοκρατίας η σοβαρή είδηση είναι ότι η Κομισιόν μας είπε ότι θα έχουμε μνημόνιο μέχρι το 2020 για τις επιδοτήσεις που θα μας δίνει η Ευρώπη μας, η Ενωμένη μας όσον αφορά προγράμματα για την ανεργία άρε ανεργία πρόσεξε αν η Ελλάδα για την επόμενη επταετία παρεκλίνει από το πρόγραμμα εξυγείανσής της τότε σταματάει η ισροή των κονδυλίων για την εργασία μέσω ΕΣΠΑ. Κατάλαβες, ούτε πεντάμινα δεν θα υπάρχουν και δεν θα τρώνει η μέτρη. Επίσης βάζει φρένο και στις επιδοτήσεις νέων επιχειρηματιών διότι το τι εργασία θα κάνει και τι επιχείρηση θα κάνεις εσύ Εξαρτάται πλέον από τις κοινωνικές κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση Και θέλεις και ένα ακόμη απίστευτο Η Κομισιόν ορίζει πλέον τα εργασιακά και ασφαλιστικά του κάθε κράτους μέλους Διατάσσοντας ακόμη και εργασία άνω των 65 ετών Με τον τίτλο Ενεργός και υγιή γύρανση Αυτά είναι Αυτά είναι να είσαι ενεργός να τους πάρεις παραμάζουμε με καμιά βοηδό, βοηδό φούτσα Το καταλαβαίνω Αυτά είναι λοιπόν μεγάλη η Ενωμένη σου Ευρώπη Που σκίζεσαι Έχεις τρελαθεί ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια Έχεις στρελαθεί, Κατάλαβες Τέρμα Τέρμα. Θα σε έχουν εισχωμένο μέσα Αλλά αποφασίζει και η οικονομισιόν Που σκίζεται για να έχει πρόεδρο το Γιούνκερ ο αριστερός Τσίπρας Ναι για αυτή μιλάμε Λοιπόν, ότι θα σου κάνει ενεργό Με υγιή γύρανση Διότι πρέπει να εργάζεται και πάνω τα 65 Τρία πουλάκια κάθονταν Και αγνάντευαν το χάρο Μόνο που το χάρο Τον βλέπουμε εμείς οι απάτσοι Ενώ κανονικά έπρεπε να τον βλέπουν Άλλα μορμολίκια Που λιμένα το μάρια της ζωής Τώρα Όσοι εργάτες έχετε απομείνει θα σας πω ότι είσαστε βάρος για τη Νέα Ελλάδα αυτών των πατριωτών Διότι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εργασίας βρούτσι επειδή διαθέτεις και τέτοιον Είναι η εξή αγαπητέ μου Τα εργατικά ατυχήματα στοιχίζουν πάνω από ένα δίστο χρόνο Είσαι φύρα πως να σου το πω για όσους έχουν ακόμα μερογκάμα το μιλάμε Είσαι φύρα Είσαι φύρα εργάτη το καταλαβαίνει, είσαι φύρα. Γενικά δηλαδή η ύπαρξή σου είναι φύρα. Μουσική Πρέπει να πάει εκεί κανονικά να μπει στην ουρά να δούμε τι θα σε κάνουν εκτό από σαπούνι. Μεγάλε κάποιος μας δουλεύει άγρια σε δουλειότητα την κατάσταση Κάποιος μας δουλεύει άγρια Μιλάμε τώρα ότι βγήκε μια είδηση Ότι μόνο το 15% των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ Παίρνει το επίδομα ανεργίας Οι υπόλοιποι Πώς ζουνε δηλαδή Πώς ζουν αυτοί Αυτό το υπόλοιπο 85% Τις 100 Λοιπόν οι 85% 100 Λοιπόν δεν παίρνουν το επίδομα Πώς Πώς ζουνε Είναι εγγεγραμμένοι 1 εκατομμύριο Χοντρικά Και το παίρνουν μόνο 150.000 Πώς για άλλο δηλαδή Αρχίζουν νέα προγράμματα λέει Για τους ανέργους μάλιστα Διότι δεν απορροφώνται τα κονδύλια Τα αφαγάν, ναι Το θέμα λοιπόν είναι το εξής Πώς ζουνε αυτοί Τι πήγαν και ψήφισαν αυτοί Οι 85 100. Τι ακριβώς Μιλάμε για τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία yeah. Κάτι γίνεται παιδιά Δεν κουλάνε αυτά όλα μεταξύ τους Εκτός και αν είμαστε δηλαδή Απέραντο τρολοκομείο yeah, room, still, me, yeah, yeah. <coughs> Όπως σου έλεγα μεγάλε Ξεπατώθηκα στο γέλιο <coughs> Με συγχωρείς με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να, να ακυρώσει την προηγούμενη ε, απόφαση του έκτου τμήματος για τις αναγκαστικές, πως τις είπαμε, καταθέσεις. ακόμα και αν δεν έχει ενημερωθεί ο, ο φιλέτης όπως είπαμε ήρθε ένα άλλο τμήμα του, του Συμβουλίου Επικρατείας και τώρα θα σου παίρνουν τις καταθέσεις ακόμα και αν δεν σε έχουν ενημερώσει αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά Προσέξτε όμως τώρα Στην Ελλάδα δεν δικάζεται κανείς Δεν δικάζεται κανείς Στην Ελλάδα κάνουν ό,τι θέλουν Αρκεί να είσαι με το σύστημα Αρκεί να... να είσαι με αυτά τα καλά παιδιά Ποιος θα δικάσει τους δικαστές Και άλλους τύπους Οι οποίοι μετά από την απίστευτη Δήλωση του Αρίου Πάγου Με αφορμή την απόφαση για τις καθαρίστριες Είπαν Είπαν, είπαν μεγάλε προσέξτε Αυτοί είναι μορφωμένοι Κατέχουν την νομική τέχνη έχουν ορκιστεί, Είναι οι μοναδικοί που έχουν ορκιστεί Να υπερασπίζουν Το σύνταγμα ε, Όχι η μοναδική, Αλλά είναι από τους ε, λίγους Ένας γιατρός δεν υπερασπίζεται Δεν ορκίζεται να υπερασπιστεί το σύνταγμα Αλλά ορκίζεται Αλλά ο νομικός του ορκίζεται Προσέξτε τι είπαν Το ατομικό συμφέρον Δεν μπορεί να νοείται και να λειτουργεί Ανεξάρτητα προς τις εκ της εξυπηρετήσεως αυτούς συνέπειες ως προς την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής του κράτους την οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν τα πολιτικά δικαστήρια από άποψη σκοπιμότητας ή μη μόνο το εκλογικό σώμα. Κατάλαβες μεγάλε. Άρα λοιπόν βάσει αυτού που είπαν οι, αγαπημοί, οι αγαπητοί μας δικαστές τα ατομικά σου δικαιώματα ως πολίτη, ως πολίτη καταπατούνται νόμιμα για την αποτελεσματική οικονομική πολιτική του κράτους. Αυτό συνάγεται, αυτό το συμπέρασμα συνάγεται από την δήλωση του Αρίου Πάγκου. Ακριβώς αυτό θα μου πεις ποιος να βγει να το πει τι και πώς. Και έτσι και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα θα τον δικάσουν. Μεγάλε, αυτά συμβαίνουν τώρα. Αυτά γίνονται. Είπαμε δεν είναι μια ταινία του Spielberg την οποία βλέπουμε. Συμβαίνουν εδώ δίπλα μας κάθε μέρα. Μέσα στις οικογένειές μας Μέσα στα σπίτια μας Στη ζωή μας Και δεν δίνει σημασία κανένας Παρασχολιόνται με αριστερά ρεύματα Τα οποία γέρνουν Στις αριστερές πλατφόρμες Οπότε καλός ο λαός λέει Χεστήκαμε και η πλατφόρμα γέρνει αριστερά Προσέξτε τώρα Ετοιμάζουν Να ξεσκίσουν οι Και να κάνουν υπερπολιτελή Με Συγκροτήματα Παρακαλώ Αυτά μας λένε αγαπητέ μου οι δικαστές Αυτά μας λένε Ότι το ατομικό σου συμφέρον Εάν δεν σκύψεις το κεφάλι αν δεν πεθάνεις σύμφωνα με αυτά που σου λέει το, ε, η πολιτική στουρναρο Ζελοκουρέλιδων και άλλων ε, τύπων τέτοιων προσκυνημένων ε, ε, θα πρέπει να την Πώ να σου το πω αλλιώ. αυτό σου το λέει ο Άριος Πάγος τώρα αν ε, για τε, το, το ατομικό και πολι... αν ανήκουν με ρώτησε αν ανήκουνε Αυτές οι ομάδες στο κράτος, όχι φυσικά. Δεν ανήκουν στο κράτος το οποίο έχει δημιουργήσει ο σαμαρόβεν Ζοκουρέλο, Καρατζαφέρο και βάλε. Λοιπόν, δεν ανήκουν αυτές οι ομάδες Ή θα πρέπει να πεθάνουν αυτοκτονώντα, πεινότα ή άρρωστοι και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν, Ή θα πρέπει να ενταχτούν με σκημένο το κεφάλι πινότα στι πολιτικέ. Αλλιώ εδώ έρχεται ο άριο πάγκο και σου λέει αυτά που σου λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Φυσικά και δεν ανήκουν στο κράτος αυτό που έχουν δημιουργήσει. Προσέξτε τώρα τι σας έλεγα. Θα τους ξεσκίσουν τους Αιγαίαλούς και ό,τι όμορφο υπάρχει στην Ελλάδα για να χτίσουν υπερπολιτελή συγκροτήματα για την πάρτη τους, για το λόγο που θέλουν αυτοί και πατάνε πού τώρα, πρόσεξε, ότι ο συνταξιούχος θα πηγαίνουν λέει οι συνταξιούχοι, θα ενταχτούν οι μονάδες αυτές των ιοποιείς για να πηγαίνουν οι συνταξιούχοι να κάνουν σπα καταλαβαίνεις που ζούμε ρε μεγάλε ο συνταξιούχος δεν έχει φάρμακα δεν έχει σύνταξη δεν έχει γιατρό δεν έχει οξυγόνο δεν έχει τίποτα και θα εντάξουν λέει, μονάδες που θα χτιστούν υπερπολιτελείς με σπα και τέτοια για θαλασσοθεραπείες και άλλες τέτοιε παπαριέ, για να, να συμβληθούν με τον εοποιεί Κα, καταλαβαίνει, τι κόλπα κάνουνε και οι αριστεροί ο Σονούπο κυβέρνηση, η οποία έρχεται ο Μαγουλάκιας δεν καταλαβαίνει τι, τι γίνεται γύρω του ε, απ' την πολύ αριστεροσύνη δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους Λοιπόν μεγάλε, άντε βρήκαμε και δουλειά Τζάπα την τραβάκτη μπέζαμε τόσο καιρό ναι, τζάπα ήμασταν μαλάκες τόσο καιρό. Όχι, διότι ο τομέας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι ο κατεξοχήν τομέας που ενδείκνεται για ιατρικό τουρισμό. Αυτό είναι ο ιατρικός τουρισμός, μας είπε ο, ο καινούριο σωτήρας της υγείας το φασιστό να ζωστεοειδές διότι αυτό είναι ο ιατρικός πουλισμ, ε, τουρισμός. Να πουλάμε φτηνά ο Άρια σε πλούσιες Ευρωπαίες να αλλάξει και η ράτσα τους Κατάλαβες και το είπε με τάκτ Είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Την παίζεις εσύ δηλαδή τη χείρα με τα πέντε ορφανά Κατάλαβες και πουλάνε το σπέρμα σου σε πλούσιες Ευρωπαίες Αυτό είναι υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ε, να, να, να, να ξηγιόμαστε Αυτοί σε κυβερνάνε, αυτούς έχει και του γουστάρεις του γουστάρει το πετσί σου Τώρα αν σου λέει ο Μητσοτάκουλα ότι 7.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα, θα απολυθούν μέχρι το τέλος του 14, γιατί αν δεν απολυθούν έρχονται νέα μέτρα και τα λιμπάν και τα λιμπάν, μέχρι να γίνουν 450.000 αυτοί, περίμενε έχουμε δρόμο ακόμη. Αλλά παιδιά, καταλαβαίνεις τώρα σας παίζουν και σας τους δημοσίους υπαλλήλου έχουν τους σκοπούς του. Οπότε εμεί κάτε. Μία πρώην βουλευτή τη Αγγλία του Συντηρητικού Κόμματο μα είπε λοιπόν στο Twitter τη: Παίζει το πουλάκι τη και αυτή, Άντε γαμίσου Ελλάδα. Έτσι το έγραψε αυτή, έτσι το λέμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, είναι φίλη μα η κοπέλα, πρώην βουλευτή του Συντηρητικού Κόμματο. Λοιπόν, γιατί τα παγκόσμια στοιχεία έδειξαν, λέει, ότι το 70% δεν γουστάρει του Εβραίου και επειδή η ίδια έχει σύζυγο Εβραίο εκατομμυριούχο, μα είπε. Στο Twitter της άντεγα μίσου Ελλάδα. Πολύ απλά τους απαντούμε άντεγα μίσου και εσύ και όλοι μαζί η αυτοκρατορία σου. Είναι απλή η απάντηση. <Και> Διότι εμείς μπορούμε να στην κάνουμε τη δουλειά. Εσύ δεν μπορείς να μας την κάνεις ούτε ο σύζυγός σου ο αγγλοεπιχειρηματίας ο αγγλουβριός. Έλα για ήλιο θα έρθασαν. Απλά τα καμάκια τώρα δεν έχουν λεφτά να πάνε στα νησιά. <Και> για ήλιο θα έρθεις και εσύ και θα περάσεις καλά. 4,5 εκατομμύρια σε κουρασγερόπλια. Λοιπόν, φαντάσου, τι χεσίδι έπεσε στα κουρασγερόπλια και άδειασαν στις ελληνικές θάλασσες το 2013. Αυτό λοιπόν είναι ανάπτυξη μεγάλη. 4,5 εκατομμύρια ε... σε κουρασγερόπλια. Η αγαπητή Vivi λοιπόν με ρωτάει αν ξέρω τη φράση όπου φτύνουν πολλοί γίνεται ποτάμι. Αυτό δεν το ήξερα Εκείνο τη φράση που ήξερα Βιβί Είναι ότι όλοι πάνε Και γλύφουν εκεί που φτύνουν Αλλά όπου φτύνουν πολύ γίνεται ποτάμι μάρεσε. άρεσε Να είσαι καλά για την επικοινωνία Ευχαριστώ πάρα πολύ Λοιπόν τι έχουμε λοιπόν Ποιοι λες ότι θα, δει, θα, θα Αξιολογούν τους 2.000 υπαλλήλου που έχουν οι βουλευτέ στα γραφεία τους Ποιοι θα τους αξιολογούν Μα οι ίδιοι οι βουλευτές που τους διόρισαν Αξιοκρατικά ρε Γουρδολίμπα θα γίνονται όλα Αξιοκρατικά είναι τα πράγματα ρε σι, Όπως ήτανε μια ζωή Αξιοκρατικά 2.000 υπαλλήλους λοιπόν που έχουν οι βουλευτάρε μας στα γραφεία τους Θα τους αξιολογήσουν και θα πούνε Πω, πω τι καλά παιδιά και τι παραγωγικά, και τι εργατικά, και ποπό, -πο -πο -πο, πο, πο, πο, δώ τους μια αύξηση. Τώρα. Να πούμε και κάτι σοβαρό <Ρι> για την ανάπτυξη του Σαμαρά και τις θέσεις εργασίας και όλα αυτά τα οποία γίνονται. <Ρι> Στην Ελλάδα λοιπόν, μεγάλη μερίδα αυτών που απέμειναν να εργάζονται, <Ρι> δεν πληρώνονται με λεφτά. <Ρι> με λεφτά ρε παιδί, πώ να σ' το πω. Λοιπόν, κοίτα να δει τώρα. Σου έλεγα ότι χιλιάδε εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν πληρώνονται με λεφτά. Αυτά που έχουν το χρώμα του χρήματο, ρε παιδί μου, πληρώνονται με κουπόνια τροφίμων και διαμονή στα ξενοδοχεία που δουλεύουν. Καταλαβαίνει τώρα. Ένα εκατομμύριο δυακόσι εργαζόμενοι μένουν απληρωτοί από 3 έω και 12 μήνε. Ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν επίδομα αδεία και το τραγικότερο. Οι κάτω των 25 ετών εργαζόμενοι υπογράφουν σύμβαση τετράωρης εργασίας την ημέρα και παίρνουν 180 ευρώ μισθό Το καταλαβαίνεις Υπογράφουν 4 ώρες δουλεύουν 15 για 180 ευρώ Αυτά θα πάνε να τους πει σήμερα στην Πορτογαλία Ο Ανεπτυγμένος Και ειδικά για την ανάπτυξη της εργασίας πως είπαμε Στη Νεολέα Στη Νεολέα το θέμα είναι μεγάλε ότι Από αυτά που δείχνουν τα τηλεοράσια Και η Όλγα που τρέμει Και όλα αυτά τα άγια παιδιά Είναι ότι εκεί ανάμεσα στους ποταμίσους Και στους άλλους Τους αριστερές πως τις λένε παρεμβάσεις Βλέπεις πολλούς νέους Και λες καλά αυτοί οι νέοι Με τέτοιες αριστερές ιδέες στο κεφάλι τους Πώς για άλλο δεν αγαναχτάνε ρε παιδί μου Πώς δεν αγαναχτάνε δεν αγαναχτάνε Αυτά όλα γίνανε καθεστώς Τα συνηθίσαμε Τα συνηθίσαμε Και δεν έχουνε αντίσταση Και αντίδραση από πουθενά Μα από πουθενά όμως έλαμορ τώρα να πούμε, βγήκε η είδηση τώρα ότι οι υπουργοί που προέρχονται από το Πασότ δεν θα δίνουν λογαριασμό στον uh, πρωθυπουργέ Βοντα Σαμαρά αλλά στον πρωθυπουργέ Βοντα Βενιζέλο. <Και> τι είναι ο Βενιζέλο, ο Βενιζέλος τώρα κοίταξε να τις κάνει σκέψου πόσα χρόνια είναι στην πολιτική ζωή αυτό το άτομο από τι έχει περάσει και το τι έχει κάνει λοιπόν κοίνη και, και σήμερα είναι, είναι πρώτο βιολή στην κατοχική ιστορία στην Ελλάδα Οπότε αποφάσισε ο ίδιος να εφαρμόσει αυτό το κόλπο ε, Για να επιβιώσει το κίνημα Το κίνημα Ρε Βενιζέλε μη, μη Δεν πεθαίνει το κίνημα ρε. Πόσες φορές σας το πούμε εμεί τώρα Λοιπόν που μας δημιουργούσε από την ύπαρξή του Εμετική διάθεση αυτό το κίνημα Η πασοκύλα δεν ξεπλένεται ρε Βενιζέλε Δεν φεύγει με τίποτα Γι' αυτό μην ανησυχεί. Θα βρείτε τα κόλπα εσείς θα τα βρείτε τα κόλπα εσείς. Εντάξει, μην ονειρεύεσαι τώρα να πούμε ε, πόσο ξέρω εγώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι εντάξει, τις συζητήσεις που κάνεις εσύ με τα αφεντικά σου. Και πήρε λοιπόν την απόφαση ο Βενιζέλας, οι υπουργοί που ανήκουν και οι έτσι στο Πασόκ, να δίνουν λογαριασμό σε αυτόν. Σε, σε αυτόν, κατάλαβες τώρα, μεγάλε, έτσι. No gotta... Για να παίρνει αυτό τις αποφάσεις. Κατάλαβες, μεγάλε, τώρα, έτσι. Γραμμή θα τους δίνει από αυτά που του λένε τα φαιντικά με με με με yeah. τα που ζουρλάνει εντελώς yeah, yeah. Μπορείστε Instagram. <Academy> Καλώς τον καλημέρα Γεια <As a friend> <markets> <guecole> <entscheiden> Ε με αυτό το λέω Όταν ξεκινάμε αυτό δεν λέω Θα τσαμπουνίξουμε και σήμερα στον τοίχο να να σου πω και ψυχοθεραπεία κάνουμε ρυγγαγί. ψυχοψυχοθεραπεία δεν μου. να σε καλά. να σε καλά. να σε καλά. από το ίντερνετ, από εδώ ναι από εδώ. να σε καλά. Να είσαι καλά ναι. Να είσαι καλά, ναι. yeah. να σε καλά. Yeah. Καλή σου μέρα Χάρη καλά Γιώργη καλό δρόμους να έχεις yeah. Και όταν θα βρίσκεσαι από εκεί μεριά Ξέρεις, Ιντερνέδιο yeah. Όσο yeah. μας το επιτρέψουν δηλαδή Γιατί μην νομίζει τώρα Ότι εάν δεν, δεν, δεν ακολουθείς τις γραμμές του πρώτου αίματο Των νέων, του βήματο, Όλων αυτών τέλο πάντων των προοδευτικών φυλάδων και των ανθρώπων οποίες, οι οποίοι τις διοικούν και περνάνε τη γραμμή των αριστερών τύπου Τσίπρα και τα, και τα Λιμπάν, θα τα κόψουνε για αυτά αγαπητέ φαντάζομαι δηλαδή ότι οι τελευταίες μέρες κάποιον ελεύθερων φωνών που υπάρχουν στην Ελλάδα που δεν τα παίρνουν από πουθενά να το τονίζουμε αυτό λοιπόν είναι η τελευταί, τε, τελευταία καιροί, λοιπόν. διότι κάτι θα βρουν αυτοί Α, θα μου πεις ε, πάλι... Στον τοίχο δεν θα τσαμπουνάμε όπως λέμε Αλλά τους ενοχλεί σου λέει γιατί να υπάρχει ναι. Τα θέλουμε ούλα δικά μας Αφού έχουμε εμεί Έχουμε Σου λέει τώρα να πούμε το σύστημα Εμείς έχουμε απέναντί μας αντίσταση Έχουμε τον Αλέξη Εσύ τι θέλει και μιλάς Αλέξη, Αλέξη. Και, και όχι μόνο τον Αλέξη Έχουμε και την αριστερή η πλατφόρμα τη αριστερή ε, ενότητα Που είναι αριστερά ε, όπως έχουμε δεξιά η θες να πούμε μεγάλε Και έχουμε και το κοτσούμπα Έχουμε και το κοτσούμπα Το οποίο έχει πρόβλημα όπως είπαμε τώρα Με το διαδικτυακό Ρεβιζιονισμό Όπω τον είπαμε διακ... Κομφορμισμό, υπρεσιονισμό Πως τον είπαμε Άρα κοτσούμπα Λοιπόν αυτά μεγάλε Αυτά συμβαίνουν Αυτά είναι θέματα Τα θέματα που τρέχουμε καθημερινά Τώρα λοιπόν που θα πάρει, θα γίνουν τα ξενοδοχεία για να πηγαίνουν να κάνουν θαλασσοθεραπεία τα γερόντια Μην ανησυχείς καθόλου Δεν έχει σημασία αν τα γερόντια είπαμε δεν έχουν φάρμακα Δεν έχει σημασία αν η σύνταξη το 15 εκεί θα είναι 350 Λένε αυτοί 350 Λοιπόν σημασία έχει να κάνει να έχει πρόγραμμα θαλασσοθεραπείας ο γέρον και η Γραία Τουρλουμπουκιστάν η κατάσταση μεγάλη. Τουρλουμπουκιστάν κανονικό, το μιλάμε. Κανονικότατο τουρλουμπουκιστάν. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, κάτσε να δω εδώ. Α, ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, Τι έγινε, ρε παιδί. Γκρινιάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη τη Α, οι αριστεροί. Τη προεδρική ομάδα η... υπό τον τσακαλό, το τσακαλό το τσακαλότο έχει αριστερή πτέρυγα τη προεδρική ομάδα. Δεν σου λέω ρε Μεγάλε ευνηδιάστηκε ο ταλέπορο ο φίλο μου Αλέξη διότι η αριστερή ομάδα του τσακαλό του το τσακαλό το έχει αριστερή. Ωραία, Χάρου είναι η αριστερή πτέρυγα τη προεδρική ομάδα η... στην οποία ε, προείσταται, ηγείται το τσακαλό Ευνηδίασε το φίλο μου τον Αλέξη διότι και ανθισβητεί τις επιλογές του και σήμερα ο Αλέξης θα του απαντήσει του τσακαλό του θα μου πεις ο Αλέξης θα του απαντήσει ελληνικά το τσακαλό του δεν θα καταλάβει αλλά δεν έχει σημασία Τι έγινε να Μάλιστα η αριστερή πλατφόρμα του, της αριστερής του, του Λαφαζάνη έχει μορατόρια ορατόρια με την αριστερή πτέρυγα τη πληροφορική που Πώ η ΑΡΑΡΕΝ, η ΑΡΑΡΕΝ. Είναι η ΑΡΑΡΕΝ, είναι όλο η ΑΡΑΡΕΝ. 53 στελέχη. Λοιπόν, Αλέξη... Αλέξι, μπερδέψαμε τα μπούτια μα πραγματικά δηλαδή. Αλλά μεγάλε, κοίτα να σου πω κάτι, Έλληνε μου αριστερή μου Εφόσον το τσακαλόττο είναι αριστερό και σε κυβερνάει κιόλα. Θα δεις άλλα Λοιπόν Υπάρχει Ανάμεσα στους χορτασμένους τσακαλότους Και όλους αυτούς Οι οποίοι Παίζουν με τις ζωές μας Και μας σκοτώνουν Υπάρχουν και οι πραγματικές ειδήσεις Όπως είπαμε Στο Ηράκλειο Εκχωρούν τα σπίτια, καταστήματα και ό,τι άλλο έχουν στην εφορία. Λοιπόν, το επιβεβαίωσαν στελέχη της εφορίας Ηρακλείου που διαχειρίζονται υποθέσεις φορολογίας ακινήτων. Το τελευταίο διάστημα και ενόψει της νέας φορολογίας ακινήτων το 2014, παρουσιάζονται καθημερινά περιστατικά ιρακλιωτών που ζητούν να εκχωρήσουν τα ακίνητά τους, ανήκε στα διαμερίσματα, καταστήματα κλπ, προς εκμετάλλευση στην εφορία, προκειμένου η τελευταία να εισπράξει τους μεγάλους φόρους που ζητάει αφού πρώτα φροντίσει να βρει ανοικιαστές για να τα νοικιάσει. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση μεγάλε και το αριστερό τσακαλότο μαζί με τα άλλα παιδιά παίζουνε, παίζουνε, παίζουνε και τελειωμό δεν έχει η πενθύμερη ε εκδρομή του... Οπότε εκείνο που μας μένει... Α, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε να κλείσουμε Παρέα θα τα ακούσουμε Ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια σας να στο πιο ψηλοτερο βουνο να ακούγεται στην έρημια ο πόνος μου με την πενιά. Ακούγεται στην έρημια ο πόνος μου με τη φενιά. το βουνό θα γίνω φίλος και με τα δέντρα συντροφιά Κι όταν θα κλαίω και όταν βγει και θα αναστενα το βουνό. Κι όταν θα και πονώ θα αναστενα το βουνό. ασθενάζει το βουνό αλλά ποιος θα τα ακούει το βουρνό. Αλλά τα λίγα είχαμε για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Στους 101,5 επανάληψη θα είναι ο καναδάρχος Κυρίες μου και κύριοι ευχαριστούμε όλους τους φίλους που έχουν υπομονή και ακούνε αυτή την εκπομπή και ευχαριστούμε και αυτούς που με τις παρεμβάσεις τους με mail, με τηλέφωνο, με οποιοδήποτε τρόπο Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντε πολύ καλά Για και χαρά σας Fun. No fun to be alone Walking by myself No fun to be alone But in love With nobody else Well, maybe go out Or maybe stay at home Or maybe call mom on the telephone Well come out Well come out Well come on Well come on Well come on Well come on Well come on Well come out, For no fun Ατών 1,5 FM στέρεο.